ιστόνομα όνομα Του Πατρός και Του ίου και Του Αγίου Πνεύμα Τους. Βασιλεύ παράκλητο το Πνεύμα της Αληθία ο Πανταχού Παρών και τα Πάντα Πυρών ο Θησαυρός των Αγαθών και ζωής χορηγός σε αληθεία και ασκίνουσον ενημήν και καθάρισουν μας ο βάσης κυλίδος και σώσον αγαθήτες ψυχάς Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε σήμερα να μιλήσουμε για, τη, για τον περισπασμό για την αδιαφορία δηλαδή που έχουμε για τον εαυτό μα και το ότι που είναι φαινόμενο αυτό τη εποχή μα ασχολούμε θα με πολλά πράγματα, αλλά είναι σημαντικά αλλά είναι σήματα, αλλά είναι απαραίτητα, αλλά καθόλου απαραίτητα, αλλά το αποτέλεσμα είναι να μην έχουμε καθόλου επαφή με τον εαυτό μα και να κάνουν τι προκτικέ μα. Ένα σημείο είναι αυτό και αυτό περισσότερο αφορά τη φροντίδα του εαυτού μας, τη φροντίδα της ψυχής μας και μετά θα δούμε την πνευματική πορεία πόσο, για να την καταλάβουμε καλύτερα, ε, ομοιάζει με τη σχέση του γάμου. Να δούμε λοιπόν τη σχέση και τον παραλληλισμό της πνευματικής ζωής με τον γάμο, τη σχέση ανδρός και γυναικός αλλά και με άλλους παραλληλισμούς και ομοιότητες Θεωρείται ικανός και επιτυχημένος αυτός που μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, τις προκλήσεις και τις προτάσεις της εποχής. Χωρίς να ελέγχουμε αν αυτές οι προτάσεις της εποχής έχουν μέσα τους υγείαν ή όχι. Οπότε... Ο άνθρωπος σήμερα κάνει τόσα πολλά πράγματα που δεν προλαβαίνει καν να τα σκεφτεί, να τα κρίνει και να τα ελέγξει. Αυτό θεωρείται από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην πορεία μας. Το να είναι το μυαλό μας γεμάτο με πάρα πολλά πράγματα να έχουμε πολλές έννοιες, πολλές απασχολήσεις και πολλές αγωνίες. Ακόμα και τη στιγμή που έχουμε για να έχουμε ησυχία, να έχουμε χρόνο προσωπικό, τον θεωρούμε χαμένο χρόνο, αν δεν κάνουμε τίποτα και ανησυχάζουμε. Η ησυχία θεωρείται χαμένος χρόνος. Δημιουργικός χρόνος θεωρείται το να είμαστε διαρκώς σε κίνηση, σε δράση. Το μυαλό μας διαρκώς να σκέφτεται και το σώμα μα διαρκώς να ενεργεί, να λειτουργεί. Αυτό θεωρείται αγαθόν, θεωρείται αρετή στον πολιτισμό μας. Οτιδήποτε άλλο δηλώνει μια αφάνεια, θεωρείται αδυναμία, θεωρείται έλλειψη. Αυτός όμως ο περισπασμός, αυτό το πολυδιάσπαστο είναι πρόβλημα, είναι εμπόδιο στην διάθεση και την διαδικασία και επιθυμία του ανθρώπου να ασχοληθεί με τον εαυτό του. Αυτό το πνεύμα μπήκε σιγά σιγά και στο σύστημα της Εκκλησίας, στα μέλη της Εκκλησίας. Σήμερα θεωρείται ότι η Εκκλησία δρά ή οι πιστοί εφόσον κάνουν πράγματα εξωτερικά. Εφόσον μπορούν να έχουν έναν κοινωνικό λόγο εφόσον μπορούν να δημιουργούν πράγματα, εφόσον μπορούν να έχουν σχέσεις και αν δεν αποδεικνύεται ένα χειροπιαστό έργο της Εκκλησίας κατά τα μέτρα του πολιτισμού μας, θεωρείται άνευ λόγου η ύπαρξη της Εκκλησίας. Αυτά όλα δεν αγνοούνται ούτε περιφρονούνται, αλλά χρειάζεται να έχουν ρίζες, να πατούν στην γη, να έχουν περιεχόμενο, να έχουν ζωή. και αυτό όλο, το περιεχόμενο ζωής, το αποκτούν τα πράγματα από τη δική μας σχέση με τα πράγματα, από τη διαδικασία με το οποία εμείς τα ποτίζουμε χρειάζεται λοιπόν τα πράγματα να έχουν ζωή. Την ζωή τα, και, και τα έργα μας να έχουν ζωή, αλλά τα πράγματα και τα έργα μας αποκτούν ζωή από εμάς. Εμείς μεταδίδουμε ζωή ή θάνατο, περιεχόμενο ή κενό στις ενέργειές μας. Για να αποκτήσουν όλα αυτά λοιπόν ζωή, χρειάζεται εμείς να βρούμε τη ζωή. Δεν μπορώ όμως να βρω τη ζωή, δεν μπορώ να δραστηριοποιήσω τη ζωή εντός μου, αν δεν βλέπω τον εαυτό μου. Αν δεν έχω δυνατότητα να έχω επαφή με τον εαυτό μου. Στενεύουν οι ορίζοντες του ανθρώπου. Σήμερα η εποχή μας είναι πολύ σπουδαία, κάνει πολλά πράγματα. Αλλά σε όλους τους τομεί λείπει κάτι. Το όραμα. Δεν έχουμε όραμα. Δεν έχουμε ουρανό στην προοπτική μας. Και δεν έχουμε διάθεση για να αγωνιστούμε γι' αυτό. Δεν ελπίζουμε σε κάτι τέτοιο και αυτό, αν θέλουμε να το ορίσουμε, ποιο είναι το πρόβλημα και η φτώχεια τη εποχή μας, ότι χάθηκε το όραμα. Γιατί το όραμα δεν υπάρχει γιατί είμαστε εξυπνοί. Το όραμα δεν υπάρχει γιατί είμαστε δυνατοί. Το όραμα μπορεί να υπάρξει γιατί είμαστε ενίσχοι με τον εαυτό μας και ψάχνουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό έτσι τα πράγματα είναι πολύ νεκρά. Όσο ο άνθρωπος λοιπόν δεν ψάχνεται και όχι με εκείνη την έννοια τη σχολαστική, αλλά με, ένα, με μια προοπτική να βρει κάτι, δεν μπορεί να έχει ουσία στην ζωή του. Λοιπόν, η ψυχή του άνθρωπου χρειάζεται φροντίδα. Χρειάζεται περιποίηση. Χρειάζεται θεραπεία. Δεν την περιφρονούμε. Δεν την υποβαθμίζουμε. Δεν την ταλαιπωρούμε. Εάν ο άνθρωπος είναι διαρκώς διασπόμενος, δεν μπορεί να δει τα σκοτάδια της ψυχής, να δει την ερημιά της ψυχής. Δεν μπορεί να υπάρξει θεραπεία για να δει δούμε την ασθένεια. Πώς να καταλάβω τι πρόβλημα έχω για να προχωρήσω στην ίαση. Πώς μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το φάρμακο που θέλω, αν δεν κατανοήσω την ασθένεια. Και πώς να κατανοήσω την ασθένεια, αν δω μέσα μου, δεν δε δω τα σκοτάδια μου. Βεβαίως δεν μπορούμε όλοι να σηκώσουμε την κατάστασή μας και δεν μπορούμε να δούμε τα βάρη μας όλοι και δεν είναι καλό να τα δούμε αμέσως όλα, δεν το αντέχουμε όμως σιγά σιγά με διάκριση είναι καλό ο άνθρωπος να αρχίζει να βλέπει τα σκοτάδια του την ερημία του την ερήμος της ψυχής του, τα κενά του εμείς όμως καθόλου δεν το αντέχουμε αυτό Ποιο είναι ο δυνατό, αυτό που μπορεί να αντέξει τα σκοτάδια του. Αυτό που δεν μπορεί να αντέξει τα σκοτάδια δεν ασχολείται με τον εαυτό του. Και τι κάνει, υποκρίνεται των δυνατών και των υγιεινών. Άρα αυτό που φαίνεται υγιή και δυνατό είναι εξαιρετικά ανίσχυρο. Είναι αδύνατο. Δεν μπορεί να έχει καν επαφή με τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν, ένα πρότυπο του σύγχρονου ανθρώπου είναι ο δυνατό άνθρωπος, ο ικανό άνθρωπο, ο εκφυή άνθρωπο. Αλλά αυτό είναι ένα παραμύθι. Είναι μία υποκρισία και το παίζει έτσι γιατί έχει μία βαθιά αναπηρία μέσα του που δεν θέλει να την δει. Ο ισχυρός είναι αυτός ο μπορεί να αντέξει την κατάντια του και να ασχοληθεί με ελπίδες με αυτή την κατάντια. Έτσι λοιπόν η δυσκολία μας να δούμε τον εαυτό μας γιατί μας φοβίζει γεννούμε την ανάγκη, δημιουργούμε την ανάγκη για πολλές ασχολίες για πολλά ενδιαφέροντα στην ουσία τα περισσότερη είναι ασήματα έτσι λοιπόν βρίσκω πολλά ενδιαφέροντα πολλές επιθυμίες, πολλές ασχολίες σήμερα λέμε δεν έχουμε χρόνο μα και να είχαμε θα βρίσκαμε κάτι το γεμίζαμε πάλι στην ουσία δεν θέλουμε τον ελεύθερο χρόνο δεν θέλουμε τον προσωπικό χρόνο πιο εύκολο είναι να μου πει κάποιο έλεγε να δουλέψει ένα δεκάωρο μπορεί να πω στον τέλο ότι κουράστηκα παρά να μου πει κάτσε δέκα μέρες αδρανής δεν ξέρω τι να κάνουμε δεν ξέρω πως να διαχειριστούμε με τέτοιον τρόπο τον ελεύθερο χρόνο μας τον προσωπικό που αυτό να μας δίνει αίσθηση ζωής τι σημαίνει αίσθηση ζωής να νιώθουμε την παρουσία το κενό του χρόνου ο χρόνος μου, αυτό που δεν έχω κάτι τίποτα να κάνω, δηλαδή να περιέχει αίσθηση ζωής. Εμείς δεν το έχουμε αυτό. Κάποτε ρωτούσαν ένα μοναχό, έναν καλόγερο που λέει, τι κάνει εδώ. Mm. Λέει, κρατώ τον χώρο. Mm. Είναι πολύ σημαντικό. Είχε την αίσθηση του χρόνου και του τόπου. Γιατί ζούσε παρέα με τον Θεό. Εμείς ήταν τον χώρο φυλάτουμε. Γι' αυτό είμαστε στενόχωροι. Δεν μα αντέχει ο χώρο, δεν αντέχουμε τον χώρο. Και πάμε εδώ, πάμε εκεί. Πάμε εδώ, πάνε εκεί, πάμε εκεί. Δηλαδή, το πιο βασανιστικό σε έναν άνθρωπο δεν είναι να του πει πάει να 10 δέκα ώρε. Είναι να του πει το Σαββατόβρατο πάνε σπίτι σου. Μόνο σου. Και μόλι το σκέφτεται, του έχει μια σχέση σκοτωδίνη στο μυαλό. Πω, πω, τι να κάνω. Να ανοίξει την τηλεόραση. Πω, πω, και αυτή η ζαλούρα. Την κάνω, να έξω. Κουράστηκα να πω μέσα, να βγω έξω να μέσα. Δεν έχει σύγχρονος. Γιατί υπάρχει μέσα μας πρόβλημα. Και έτσι δημιουργούμε τους περισπασμούς. Πηγαίνουμε από τόπον εις τόπων. Από επίσκεψη σε επίσκεψη. Από κουβέντα σε κουβέντα. Και αυτά εν τέλει. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι λειτουργούν ψυχοθεραπευτικά. Όντω, σε μια πρόταση. Εποχή μοναξιάς, αυτά μπορεί τον άνθρωπο το χαλαρός, να τον ηρεμήσου. Αλλά αν η επικοινωνία δεν είναι δημιουργική, τι είδους επικοινωνία είναι. η αν δεν είναι δημιουργική επικοινωνία, το είναι όπω ο αρκωμανής. Παίνει τη δόση, το ξεχαστεί. Να ζήσει ένα ψεύτικο παράδεισο. Και εμείς μια ψεύτικη επικοινωνία. Η αληθινή κοινωνία είναι αυτή που δημιουργεί ασθηση ζωή, Η οποία πώ φαίνεται... Που μετά την επικοινωνία του ανθρώπου, ανθρώπους νιώθω ότι ανάγκη να πάω μόνος μου να απολαύσω αυτό που βρήκα. Και να μου ορθεί αίσθηση και να έχω όρεξη για προσευχή. Εμείς όταν φεύγουμε μελαγχολούμε που θα πάμε μόνοι μας. Και περίμεν πότε θα ξαναρθεί η επόμενη συνάντηση και τι άλλο να κάνουμε για να γεμίσουμε τον χρόνο μας. Αυτό τι δηλώνει ασθένεια. Έχουμε πρόβλημα. και χρειάζεται να το δούμε. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος δεν μπορεί να ευδοκιμήσει και να προχωρήσει αν έχει αυτήν την προοπτική ζωής, αν έχει αυτή την πρόταση ζωής. Πολλές φορές και με την πρόφαση ενός κοινωνικού έργου γεμίζουμε τον χρόνο μας και κουραζόμαστε. Με την πρόφαση ακόμα και ενός ποιμαντικού έργου. Ας το πούμε, η ποιμαντική της εκκλησίας μας, την οθόδοξη εκκλησία που ο κόσμος θέλει έναν παπά,. Η κάποιου εργάτε Εκκλησίας Εκκλησία να τρέχουν από εδώ και να τρέχουν από εκεί. Δεν είναι υγιή. Εάν δεν στηρίζεται σε μια διάσταση ησυχασμού και προσωπική ασκήσεω και προσευχής Αυτό σε όλου ισχύει. Ο γάμο μου είναι. Τι σημαίνει γάμο. Παλεύω μια σχέση εντάξει. Κάνω μια οικογένεια και αγωνίζομαι. Όλο μου ο αγώνα κι αυτό, αν δεν έχει στοιχεία ησυχαστικά. Δηλαδή, ο καθένα να έχει προσωπικέ στιγμέ με τον εαυτό του είναι χαμένη ιστορία. Έρχεται η γυναίκα, η ημάνα, ο πατέρα γκρινιάζει για το παιδί του. Αλλά έκατσε ποτέ αυτό ο, ο πατέρα ή η η να έρθουν σε επαφή με τον εαυτό του, γιατί αν δεν δούμε μέσα δεν μπορούν να καταλάβουν και το παιδί της συμβαίνει, να το ερμηνεύσουν, να το αποθετηθούν αλλού σε μια ζαλάδα, σε μια βιασύνη. Έχουμε δουλειά, έχουμε τα οικονομικά μα, έχουμε τα προβλήματά μα. Ε, πού να βρούμε χρόνο. Βρες λίγο χρόνο και εκεί που δουλεύει και έλα ει τα καλά σου. Ελθώνει σε αυτόν. Τι λέει για τον το Είναι φοβερή κουβέντα αυτή. Ελθώνει σε αυτόν. Η όλοι ιστορία είναι να έλθουμε ει σε αυτόν. Να καταλάβουμε μέσα μα. Γιατί στη χειρότερη περίπτωση, αν έλθουμε σε αυτόν, θα είμαστε επικεί με του άλλου. Θα δούμε τα χάλια μα. Θα έχουμε περισσότερο διάκριση. Η αυστηρότητα. Η σκληρότητα γεννάται από το γεγονό ότι δεν έχουμε επαφή με τον εαυτό μας. Ο περισπασμός λοιπόν γεννά την ανασχολήσει με μικρά και ασήμαντα πράγματα. Και τι κάνει. Μειώνει τις προοπτικές μας. Το πλαίσιο, ο ορίζοντάς μας, η οπτική μας περιορίζεται. Δεν είναι το πρόβλημα ότι αργολογήσαμε ή χάσαμε τον χρόνο μας. Αυτά δεν είναι το σημαντικό. Όταν το ίσως μας είναι τέτοιου είδους μειώνομαι τον ορίζοντά μας μειώνομαι τις προοπτικές μας και ο χρόνος φεύγει και τι κακό γίνεται για αν ο χρονίσει μια κατάσταση πολύ πιο δύσκολα αλλάζει μετά λες στα 20, χωρί στα 30 μετάς, στα 40, μετά στα 50 έχει τελειωσή ιστορία, δεν αλλάζει ο άνθρωπος δεν αλλοιώνεται αν εδώ και τώρα ο άνθρωπο δεν είναι δραστήριο εσωτερικά, δεν είναι σε εγρήγορση, δεν είναι σε αφύπνιση, δεν είναι σε μια καλή ανησυχία, σε έναν καλό προβληματισμό, δεν γίνεται τίποτα. Είναι προτιμότερο ο άνθρωπο να μαρτάνει. Αλλά η κάθε του αμαρτία είναι αφορμή αφύπνιση και γρήγορση, παρά να μην αμαρτάνει και είναι σε έναν εφησυχασμό. Το πιο αν το λέγαμε σαν παράδειγμα. Ο χριστιανός σήμερα, και η εποχή μας και οι άνθρωποι, μοιάζουν σαν τα... είμαστε τόσο ζωντανοί όπως τα ραδιενέργα απόβλητα. Δεν είναι νέκρα, τίποτα δεν γίνεται. Δεν κινείται. Αποουσιάζει η ζωή. Η αμαρτία μας έτσι εκφράζεται. Λείπει η ζωή. Χάσαμε την ουσία. Χάσαμε τη ζωτικότητά μας. Η ζωτικότητα είναι η διάθεση γρήγορησης. Θυμάμαι παλαιότερα, πριν 20 χρόνια, και πιο μετά από άκουγα από ανθρώπου, ή φοιτητέ για παράδειγμα, ίσω και οι πολιτικέ ηθίκε ήταν τέτοιε, είχαν ανησυχίε. Ερωτούσαν και άλλα πράγματα εκτό από τι ή εκτός από τα χρήματα ή οτιδήποτε άλλο. Είχαν κάποια ανησυχία, βρεπετό, ότι υπήρχε κάτι ζωντανό. Και κάθονταν και κάναν και κάποια κουβέντα. Και η κουβέντα του δεν του απασχόλησε μόνο το συμφέρον του ή τα γενετικά του όργανα. Προχωρήσει και κάτι άλλο. Σήμερα είμαστε ακιμισμένοι. Και αυτό σε όλα τα επίπεδα κινείται και αυτό εκφράζεται με τον Περισπασμό. Εκφράζεται με, ένα, με το πολυδιάσπαστο. Μία άλλο στοιχείο της αρετής είναι η ενότητα που έχουμε μέσα μας. Η ενότητα και του στόχου, η ακαιρεότητα και η ενότητα. Το πολυδιάσπαστο, αυτός ο τεμαχισμός, αυτή η σχιζοφρία, αυτό το κομμάτιασμα είναι έκφραση αμαρτίας. Είναι απουσία ζωής και προσπαθούμε με πολλά πράγματα που κάνουμε να καλύψουμε την απουσία της ποιότητας. Η ποσότητα έρχεται να καλύψει την απουσία της ποιότητας. Έτσι λοιπόν άνθρωπος ο οποίος έχει ελαφρότητα, ο οποίος ζει με τον αστεϊσμό είναι εύκολος να συνάψει σχέσεις που δεν είναι σχέσεις. Που έχει έτοιμη απάντηση για οποιοδήποτε ερώτημα. Και μπορεί να συζητήσει για πάντα, είναι ένα χωράφι που δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Δεν μπορεί να δει με σοβαρότητα κάποια πράγματα. Σαφώς εδώ δεν μιλούμε για το πρότυπο ενό καταθλιπτικού ανθρώπου. Ανθρώπους πρέπει να έχει την ιστορροπία του. Και χαρά θα έχει και θα προστατεύει τον εαυτό του, αλλά θα έχει ένα μέτρο το οποίο δεν θα το ορίζει με έναν τρόπον ορθολογικών, μανιακών, σχολαστικών, αλλά από μέσα του βγαίνει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καλή αναζήτηση, μόνος του αυτομάτως οριοθετείται. Έτσι λοιπόν, σχέση δεν σημαίνει ούτε υπερβολή, ούτε έλλειψη. Η αδιακρισία που υπάρχει στη ζωή μας και στη σχέση μας δημιουργεί δύο προβλήματα. Το ένα είναι οι εξαρτήσεις Ο ένας εξαρτάται από τον άλλο Δημιουργούνται σχέσεις εξαρτήσεων Που δείχνει ο άνθρωπος την ανασφάλεια και τη φοβία του Φοβάμαι τη ζωή Φοβάμαι την ύπαρξή μου Θέλω κάποιον Θεό να πιαστώ από πάνω του Θεός μπορεί να είναι τα χρήματα Μπορεί να είναι οι φιλίες Μπορεί να είναι οι σχέσεις Μπορεί κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο, Μπορεί ο πνευματικό. Αυτό είναι εξαρτήσεις Δεν είναι υγεία. Και γεννάται μέσα από την αναπηρία μας. Και ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να γεννήσει το αδιάκριτο των σχέσεων που σημαίνει και εκφράζεται με την υπερβολή ή την έλλειψη είναι και η σύγκρουση. Και ασυνήθως η εξάρτηση γεννάται σύγκρουση. Όταν ο άνθρωπο εξαρτάται από κάποιον και δεν βρίσκει την ανταπόκριση που θα ήθελε, την ικανοποίηση που θα ήθελε και δεν βλέπει τις προσδοκίες του να εκπληρώνονται γινάται μετά η σύγκρουση για παράδειγμα αν ένα πνευματικός θέλει να αποφύγει τις σύγκρουσεις και να φέρει ενότητα πρέπει να μην επιτρέπει εξαρτήσεις να μην είναι κεντρικόν πρόσωπο να είναι ένα μέλος του σώματος εκκλησιαστή ο απλώ διακονεί από, άλλον, από άλλη θέση. Αν δημιουργεί εξαρτήσει και δημιουργεί αίσθηση φιλ, ιδιαίτερη φιλία, αυτό θα φέρει εξάρτηση. Ή εξάρτηση θα φέρει σύγκρουση. Γιατί οι άνθρωποι είναι αδύνατοι, στην δεν έρχονται να βρουν το Θεό, θέλουν να βρουν έναν παπάνιο που του ικανοποιεί τι ψυχολογικέ ανάγκε ή να του επιβεβαιώνει. Ή κάποιου φίλου που του κάνουν να νιώθουν δυνατοί και να λέμε ότι έχουμε κοινότητα. Αυτό δεν είναι κοινότητα. Αυτό είναι ψυχασθένεια. Κοινότητα είναι πρώτα να έχει κοινο... επαφή με τον εαυτό σου. Πρώτα να έχεις βρει μια επαφή με τον εαυτό σου. Να κάνεις μια αξιολόγηση του εαυτού σου. Να οδηγηθεί σε μια κατάσταση μετανείας. Χωρίς να πούμε σε αυτή τη διεργασία με τον εαυτό μα Έχουμε έτοιμα τα φυσικά και ακόμα κεφάλι του, στους λογισμούς του. Το κεφάλι μας τρέχει λογισμούς, ιδέες, φαντασιώσεις, σενάρια. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της αδιακρισίας μας. Έτσι λοιπόν το μέτρο και τα όρια τα βρίσκουμε... Αναρχίζουμε με διάκριση σύμφωνα με τις αντοχές του καθένας, να έχει επαφή με τον εαυτό του. Η καλύτερη επαφή με τον εαυτό μας είναι να είμαι θα προσευχόμενοι και συντετριμένοι. Ο προσευχόμενος και συντετριμένος άνθρωπος αυτομάτως οριοθετείται. Για ποιον λόγο. Ο προσευχόμενος άνθρωπος και ο συντητριμένος αποκτά μία σοβαρότητα. Φεύγει από το παραμύθι και ψάχνει να βρει την αλήθεια. Γνωρίζει τα χάλια του και δεν απελπίζεται. Αρχίζουν να το αποκαλύπτουν οι ορίζοντές του οι οποίοι ορίζοντές μα ξέρετε, δεν είναι αμαρτίες μας. Είναι ελπίδες μας. Ο ορίζοντας μας δεν είναι η πτώση μας. Δεν είναι αμαρτία μας. Είναι η ελπίδα μας ορίζοντάς μας. Και αυτό τον κάνει να αρχίζει να εκτιμά τον εαυτόν του. Εφόσον έχει ελπίδες. Και εφόσον έχει ελπίδες και εκτιμά τον εαυτόν του, αρχίζει να εκτιμά και τον άλλον άνθρωπο. Εκτιμώ τον άλλο, σημαίνει να αρχίζω να τον μανθαίνω και να το σέβομαι Και να ξέρω πώς να τον φερθώ. Και τα πράγματα να αρχίζουν να οριοθετούνται. Έτσι λοιπόν σέβομαι τον εαυτό μου και κατ' επέκταση των άλλων σημαίνει δίνω προοπτικές στον εαυτό μου, τις πραγματικές προοπτικές. Βρίσκω τον προορισμό μου, είναι πολύ σημαντικό, ε. κουβέντα, μια, μια απλή κουβέντα είναι πολύ σημαντικό. Βρίσκω τον προορισμό μου, τον βρήκαμε, ξέρουμε τι θέλουμε. Βρίσκω τον προορισμό μου. Ξέρουμε τι θέλουμε. Αυτό είναι ουσιαστικό. Αν δεν ξέρουμε τι θέλουμε, τότε θέλουμε πολλά. Και πουθενά δεν ησυχάζουμε και κομματιζόμαστε. Ξέρουμε τι θέλουμε. Απλή κουβέντα, λέμε ξέρουμε. Ξέρω ότι θέλω τούτο, θέλω το άλλο, θέλω το παράδοτο, θέλω πάρα πολλά. Γιατί θέλω πάρα πολλά, και τίποτα δεν με ικανοποιεί, γιατί δεν βρήκα αυτό του ενό στη χρήα. Έτσι λοιπόν ανήγετε το στάδιο της πνευματικής μας πορείας, της πνευματικής μας ζωής. Να δούμε λοιπόν έναν παραλληλισμό που είναι πολύ σημαντικός τη σχέση γάμου στις ζωής και γυναικός πώς παραλληλίζεται με την πνευματική ζωή; Από τους πατέρες μας είναι από τους... χρησιμοποιείται πάρα πολύ αυτός ο η γαμήλιος σχέση της ψυχής με τον Χριστό και είναι από τους ωραιότερους παραλληλισμούς. Μέχρι εδώ έχετε να ρωτήστε κάτι. Κάτω από το κάτωρο της Εκκλησίας όλοι μας πρέπει να έχουμε το ελληνικό όραμα ή ο καθένας δούμε το ελληνικό όραμα. Μόνο είναι καλό και πολύ αλληλή. Πάτε μόνο να έλατε λίγο την ερώτηση. Κάτω από το πέπλο τη Εκκλησία δικαιούται ο καθένα να έχει το δικό του όραμα. Καλό ή κακό, υπάρχει ένα όραμα. Το όραμά μα είναι η ζωή. Η Εκκλησία μα προτείνει ότι η ζωή είναι ο Χριστό. Ο καθένα θα διαλέξει τι θέλει. Και θα το δοκιμάσει. Αλλά δεν μπορεί να πει κανεί ότι ένα είναι ο, μοναδ... ο τρόπο που οδηγούμεθα σε αυτό το όραμα. Όσοι είναι οι άνθρωποι, είναι και οι δρόμοι. Αλλά ένα είναι το όραμα. Οι δρόμοι για το όραμα μπορεί να ενδιαφέρουν. Να συνεχίσουμε λοιπόν στο... Στα... Ναι, πεςτε. Είπατε να κάνετε συζήτηση με την Αλληλή και είπατε ότι ε, δεν προσέχουμε την ουσία μας που είναι ο, ε, αυτός μας η αγάπη που είναι το θέο πλέον ο δρόμος που είναι μέσα μας αλλά προσέχουμε αυτό που τα εξωτερικά είμαστε που δεν μου φανεί. Ε, τι θα μας πούμε, τι έκανε ο Μαέβος, τι έκανε ο άλλος. Δηλαδή κάπου εξαρτάται κάπου από τα και όχι από τη μουσεία μας που είναι ο Θεός, ο Θεός το Θεό. Δεν είπαμε ακριβώς έτσι. Ισχύει όμως και αυτό που είπατε. Είπαμε ότι δεν έχουμε μπαφή με την κατάντια μας, με τον εαυτό μας, με το οποίο είμαστε πραγματικά. Και ασχολούσαμε με τον ένα και τον άλλο και ασχολούσαμε με άλλα πράγματα. Αν βρούμε την ουσία μέσα μας στην αγάπη του Θεού τελείως το πράγμα, αλλά ακόμη είμαστε σε πορεία. Λοιπόν... Συγγνωμή, τι είπατε. Στην εκκλησία μας έχουμε τον Άγιο Σπυρίδωνα, και τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή. Ο ένας ήταν απλούς στη σκέψη αγράμματος και είναι άγιος, και έκανε θαύματα και θεολόγησε με τον τρόπο του. Κι ο άλλος ήταν φιλόσοφος, βαθύς νους, βαθιά σκέψη και με τη σοφία του οδηγήθηκε στον Θεό και ανάπαψε πολλούς ανθρώπους ανήσυχους στο νου. Και οι δύο είναι Άγιοι, το όραμά του κοινό, ο Χριστός. Οι, οδός, παλές, οι πρώτοι Χριστιανοί λέγονταν οδός, γιατί η πορεία μας είναι δρόμος. Ο δρόμος είναι ο ίδιος. Αλλά ο τρόπος που καθένας τον περπατάει είναι διαφορετικός σύμφωνα με τον χαρακτήρα του. Λοιπόν, να δούμε πώς παραλύζεται η σχέση αυτή, ανδρός γυναικός και της ψυχής με τον Θεό. Η γυναίκα υπάρχει μια θέση μπορεί να διαφωνήσετε. Η γυναίκα, ο ρόλος της υποθέσουμε... είναι να αναπάβει τον άνδρα και ο άνδρας την προσέχει. Η γυναίκα αναπάβει τον άνδρα και ο άνδρας φυλάσσει, λέει την γυναίκα. Την προσέχει. Την προστατεύει. Ο γάμος λοιπόν προϋποθέτει για τη γυναίκα το προσώ να αναπάβει τον άνδρα... Να του χαρίζει χαρά να... και ευχαρίστηση. Ώστε να μην πηγαίνει πουθένα αλλού η σκέψη του. Να τον ικανοποιεί. Εάν δεν έχει την ικανότητα... ή την δυνατότητα... ή την διάθεση η γυναίκα... να αναπάβει τον άντρα... και να τα χοροποιεί... είναι φυσικό να τον προάγει στη μοιχεία. Που σημαίνει αυτό, μπορεί να είναι ένας βασανιστικός άνθρωπος που με τον τρόπο και τη στάση της να σε διαλύει, να σε αποθεί. Να μην έχει αυτή την ευελιξία, την ευαισθησία της καρδιάς που της χάρισε ο Θεός, που έχει κάθε μάνα για να μπορεί να μεταφέρει αυτή την καρδιακή ενέργεια, στον άνδρα για να τον αναπαύει, να τον ησυχάζει, να του δίνει την χαρά. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό η γυναίκα να ξέρει, να μπορεί και να καταφέρει να του χαρίζει χαρά και ευχαρίστηση. Να το ξέρει πριν το μάθει, είναι πολύ σημαντικό, είναι ο ρόλος της. Να μάθει τον τρόπο της τάσης ζωής αυτήν που τον κάνει να νιώθει χαρά. Και είναι σημαντικά σε αυτά, όπως είπαμε και οι η σκέψη και ο τρόπος. Ο τρόπος και η σκέψη της γυναίκας είναι πάρα πολύ βασικά στο να μπορούν να φέρουν ισορροπία, χαρά στον άντρα. Και ο άντρας τι πρέπει να κάνει. Να την προστατεύσει. Να την διαφυλάξει ως ασθενές σκεύος. Τι σημαίνει ασθενέ σκεύος, η γυναίκα είναι πάρα πολύ έθραυστη Και η που δεν έχει στην χέρες μπορεί να σπάσει Είναι η γυναίκα, είναι λεπτόν σκεύος Ασθενέ σκεύος Η γυναίκα λοιπόν είναι λεπτή, ευαίσθητη και έθραυστη Γι' αυτό ο άντρα οφείλει να τη συμπεριφέρεται Με πολλή λεπτότητα, ευγένεια και σεβασμό Να της περιποιεί τιμή. Η συμπεριφορά του να την υψώνει, όχι να την ρίχνει. Έτσι μόνο μπορεί να κρατήσει ένα άντρας με γυναίκα. Εάν δεν της αποδώσει τιμή και σεβασμό, θα την χάσει. Διότι θα νιώσει περιφρονεμένη και θα αναζητήσει αλλού να βρει το ενδιαφέρον και την προσοχή. Η μαεστρία δεν είναι στις τεχνικές του έρωτα. Δεν είναι στα πολλά χρήματα. Πώ κάποιο θα πει: Έλα, ρε, πάμε. Ξέρουμε γυναίκε θέλουν αυτοκίνητα, χρήματα και άμα την έχει έτσι. Αυτό είναι διαστροφή. Όπω διαστροφή είναι και του άντρα να θέλει παράλογα πράγματα από τη γυναίκα. Και πραγματικά είναι διαστροφή τη πραγματικότητα. Η γυναίκα θέλει τιμή. Πώ θέλει τιμή, χρήματα, σπίτι, αυτοκίνητα. Αυτό είναι εκτροπή όμω. Αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη. Ο άντρα τι θέλει, χαρά και ευχαρίστηση. Η χαρά και η ευχαρίστηση όμως που είναι στην φύση του μπορεί να τα παραλογίζει διάφορα τρελά πράγματα Είναι αυτοεκτροπή Αλλά η ουσία ποια είναι ότι θέλει και αυτός Είναι ευχαρίστηση Όπως δηλαδή Αν το ψάξει κανείς Ο άντρα θέλει πάλι τη μάνα του Και η γυναίκα τον πατέρα της Έτσι λοιπόν ο άνδρας επιτυγχάνει ως σύζυγος όταν ξέρει να έχει λεπτότητα συνείδησης και να τιμά τη γυναίκα του. Δέστε όρος, να έχει λεπτότητα συνείδησης, να αντιλαμβάνεται λεπτές εσωτερικές καταστάσεις, να τις προλαμβάνει, να τις ικανοποιεί και να τις θεραπεύει και να τις τιμά. Αυτό τον τρόπο. Τώρα ποια είναι, ποια είναι πιο δύσκολος ρόλος δεν ξέρουμε. Αυτός είναι ο ρόλος πάντως. Η σχέση λοιπόν με τον Χριστό είναι παράλληλη. Γαμήλιος σχέση. Πού είναι το παράλληλο του Χριστού και της Εκκλησίας. Του, του, του Χριστού και του Πιστού. Να το δούμε. Τι είπε ο Κύριος αύριο που είναι το Αγίου Σάββα διαβάζουμε αυτό το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Δεύτερο προσμε οικοποιώνετες και καγω αναπαύσω besar ο ρόλος της γυναίκας προς τον άντρα είναι να τον αναπαύσει και ο Χριστός ο ρόλος του είναι να αναπαύσει τον άνθρωπο ο Κύριος το θέμα είναι είναι ή δεν είναι ο αναπάβων εμείς θα το αποφασίσουμε αν είναι ή δεν είναι ο αναπάβων εμάς και εμείς Είμαστε ή δεν είμαστε οι ικανοί να Τον κρατήσουμε. Λοιπόν, ο Χριστός είναι αυτός που μας αναπαύει. Και εμείς είμαστε αυτοί που θα Τον κρατήσουμε στα χέρια. Όχι, όχι. Σε μισή. <laughs> λοιπόν, δεν ξέρω αν το, αν το καταλάβατε αυτό εάν κάποιος δεν αναπάβεται σημαίνει δεν χαίρεται δηλαδή με την πνευματική ζωή, αυτό τι είναι δεν αναπάβομαι με την πνευματική ζωή δεν αναπάβομαι με τον Θεό δεν χαίρομαι αυτή είναι η μεγαλύτερη συκοφαντία και η βλασφημία εναντίον του Θεού δεν υπάρχει άλλη μεγαλύτερη το να μην με αναπάβει ο Θεός το να μην χαίρομαι στην πνευματική ζωή είναι η μεγαλύτερη βλασφημία εναντίον του Θεού. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ο καθένας τώρα θα λέει πω, πω, εγώ, η καρδιά μου είναι ψυχρή δεν με. Δεν μίλαμε γι' αυτό. Μπορεί να μην αναπαύεσαι αλλά να ελπίζεις ότι θα αναπαυθείς και πολεμάς αυτή τη δυνατότητα. Όταν λέω δεν με αναπαύει ο Θεός είναι ότι το βγάζω από το σχέδιό μου από την προοπτική μου τελείωσα για μένα αυτό, Τον έχω έτσι για τα μάτια του κόσμου. Είμαι πολιτικός και θέλω να πάρω ψήφου. Τέτοιου είδους σχέση έχω. Τυπική σχέση. Είμαι ο αστρατηγός της, της περιοχής και πρέπει να δείξω ένα πρόσωπο. Δηλαδή για λόγους εμφάνισης, όχι ουσίας. Έτσι λοιπόν, το να μην με να είναι η μεγαλύτερη συγκοφαντία του που σημαίνει τι... Ότι δεν εμπιστεύομαι τον Θεό ως δυνατότητα να μου. Το να τον εμπιστεύομαι αλλά να μην τα καταφέρνω, αλλά να προχωρώ και να πολεμώ, αυτό είπα, δεν μπορούμε να το πούμε ότι είναι ανάπαυση. Αλλά εδώ έχει άλλα προβλήματα. Δεν βρήκα τον τρόπο να δω τα στοιχεία αυτά του Θεού που με αναπαύουν. Γιατί θέλω μεν, να ελπίζω αλλά έχω έναν εγωισμό που με κόβει. Θέλω να βρω μια γυναίκα που να με αναπαύσει αλλά έχω τα κολλήματα στο μυαλό μου και δεν μπορώ να δω τις δυνατόνες τη απέναντι που μπορεί να με αναπαύουν που μπορούν, δεν είναι σίγουρο Έτσι λοιπόν όταν ο άνθρωπος ζει με φαντασιώσεις και δεν έχει επαφή με τον εαυτόν του δεν μπορεί να δει πουθενά την αλήθεια του άλλου ανθρώπου. Δεν εμπνεόμαστε από τον άλλο γιατί δεν έχει τις δυνατότητες μας εμπνεύσει. Αλλά γιατί και εμείς είμαστε τυφλοί. Γιατί έχουμε τις αιμονές στο μυαλό μας. Έχουμε τα φετύχμα στο μυαλό. Ο καθένας. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος είπε ότι θα μας αναπαύσει. Εάν εγώ δεν αναπαύομαι, σημαίνει προσβολή του Θεού. Γι' αυτό η μεγαλύτερη προσβολή του Θεού είναι πρώτον να απελπίζομαι ότι δεν θα με σώσει και δεύτερον μην έχω χαρά να κοντά στον Θεό. Ο άνθρωπος που δεν έχει χαρά, όχι αυτή τη χαζοχαρούμενη κατάσταση. Την οντολογική χαρά που να νιώθει ότι υπάρχει, ότι είναι παρόν ο Θεός. Ότι είναι ορατός ο Θεός στη ζωή μας. Η, αορισή, η αορασία και η απουσία του Θεού Δείχνει ότι δεν μπήκαμε σε διαδικασία ακόμα. Έτσι λοιπόν, και συνδέεται με το προηγούμενο, ο περισπασμός μας σε πολλά είναι η συκοφαντήρα του Θεού. Γιατί τι σημαίνει περισπασμός σε πολλά? Σημαίνει ψάχνω υποκατάστατα αυτού που είπε ότι είναι η ανάπαυσή μου δεν τον αναγνωρίζω ως ανάπαυση υποπτεύομαι πως είναι αλλά φοβούμε να τον αναζητήσω γιατί νομίζω θα μου κόψει πολλές συνήθειες με τις οποίες είμαι ερωτευμένο. και είναι ευθύνη το να αποδεχθεί στον Θεό ότι είναι αυτός που θα σε αναπαύσει και να συνάψει σχέση ουσίας πραγματική μαζί του γι' αυτό προτεμούμε να τον έχουμε εκεί στο ράφι και όταν έχουμε ανάγκη να κλαψουριζόμαστε για να μας ικανοποιεί τα αιτήματα αλλά στην ουσία έχουμε βρει πάρα πολλά υποκατάστατα τα υποκατάστατα λοιπόν στη ζωή μας στην ουσία είναι προσβολή και συγκοφαντία του Θεού που λέω στο Θεό δεν μου αρκεί εσύ βρε παιδί μου και αυτό να έχω και αυτό να έχω και το παράλληλο να έχω η πλεονεξία μας η αναζήτηση και η αύξηση των αναγκών μας στην ουσία είναι ψευδής καταστάσεις που δείχνουν κενό. ομως κάποιος μπορεί να πει το πολυφαγητό τι δείχνει τρώω τρώω γιατί έχω κενό. Τι κενό πνευματικό κενό δεν είναι άσχετο αυτό. Η γαστριμαργία πολλές φορές και η πολυφαγία κρύβει την ανάγκη του ανθρώπου να καλύψει κενά μέσα του για την ανάγκη του να κυριαρχήσει γιατί νιώθει ανασφαλή, το φαγητό το εξουσιάζεις το τρως, το κάνεις όσο τι θέλεις κυριαρχείς πάνω του το εξουσιάζεις, καλύπτεις την ανασφάλειά σου και το κενό σου δεν είναι πιο εύκολο πράγμα, το σάντως το καταδοχείς όποτε θέλεις τον τρώ τον άλλο γι' αυτό ο Χριστός μας δόθηκε ως φαγητό να καλύψουμε το κενό μας να γίνει δικός μας να τον εξουσιάσουμε, να τον κατακτήσουμε έτσι λοιπόν, δεν με αναπάβει, λέγος στο Χριστό και βρίσκω πολλά υποκατάστατα. Αυτό είναι μυχεία. Η ψυχή μου άλλο ζητεί, άλλο είναι ο αναπάβονα αυτήν και επιλέγω άλλα πράγματα. Αυτό δεν είναι μυχεία. Αυτό δεν είναι προσβολή. Δεν είναι άρνηση σχέσεως. Δεν το δέχομαι ως μου. Δεν τον θέλω ω σύντροφό μου. Αρνούμε αυτή τη γαμήλιον σχέση. Όπως κάποιος λέει, δεν θέλω αυτήν τη γυναίκα, δεν με αναπάβει, ψάχνω κάτι άλλο. Δεν την προσβάλλει. Δεν μου δίνει λοιπόν χαρά η προσευχή. Δεν νιώθω την ανάγκη των μυστηρίων. Δεν με ικανοποιεί άσκηση, είναι βάσανο, είναι τυραννία. Δεν αντέχω την ησυχία. Και ψάχνω λοιπόν στη μέρημνα, στον θόρυβο, στην επιτυχία, στην εξουσία, στην κυριαρχία, στον πλούτο, στις σχέσεις ανάπαυση. Η εξουσία τι είναι. Ο άνθρωπος, το μεγαλύτερο, μεγαλύτερη παγίδα της εξουσίας ποια είναι. Το εξουσία δεν είναι μόνο ο πολιτικός ή ο δεσπότης, είναι και ο πατέρας και η μάνα και, και ο σύντροφος και ο άντρας και η γυναίκα. Και είναι και αυτός που έχει τις ιδέες του και θέλει να επιβάλλεις στον άλλο. Α είναι αντιξουσιαστικέ ιδέες. Και αυτό εξουσία είναι. Ποιο είναι το πρόβλημα της εξουσίας. Ό,τι βγάζει ένα ψεύτικο πρόσωπο. Είναι πολύ δύσκολο να έχεις μια θέση και να διαφυλάξεις την αλήθεια σου. Πρέπει να βάλει τη μάσκα σου. Παπάσεις, πολιτικό είσαι. Πρέπει για να επιβληθείς στου άλλους. Δεν επιβάλλεται μόνο το αξίωμα επιβάλλεται και έτσι μπορείς να επιβληθείς στον άλλο και, και το πρόσωπό σου και η αλήθεια σου αλλά αυτά απέχουν τι κάνεις τότε προσπαθείς να ταυτίσεις το ψέμα σου με αυτό που εξωτερικά είσαι και προσπαθείς να δεις ότι αξίζεις την, να σε σέβονται και να σε υποκουν όχι γιατί είσαι ο τάδε έχεις αυτό το αξίωμα αλλά και είσαι σπουδαίος άνθρωπος και αμέσως φοράς το κουστούμι του αξίωματός σου Γι' αυτό πρέπει να έχει πολλές ψυχικές αντοχές ο άνθρωπος και πολύ μεγάλη νοριμότητα για να διατηρήσει την ισορροπία του εφόσον έχει κάποια εξουσία. Μόλις κάποιος γίνει πατέρας, μάνα και γεννήσουν παιδί αμέσως εξουσία. Το παίζει πατέρας και μάνα. Αλλά δεν γίνεσαι πατέρας και μάνα επειδή γέννησες. Αλλά εφόσον γεννήθηκες. Πνευματικά. Για να μπορέσει να αναγεννήσεις και το παιδί σου και να γίνεις πραγματικά πατέρας. Αλλά για να υπάρξει γέννηση σημαίνει μια ορήμανση πνευματική. Αν δεν υπάρχει δίκανη, το παίζεις. Γι' αυτό το μεγάλο πρόβλημα είναι ένας πατέρας που βλέπει κάτι και τσατίζεται με το παιδί του, με τα παιδιά του. Τι είναι. Γιατί τσατίζεται. Τι ξέρετε διαχειριστεί. Δεν, θέλει, δεν μπορεί να επιβληθεί. Γιατί δεν επιβάλλεται η προσωπικότητα Προσπαθεί να επιβληθεί η εξουσία Και όταν δεν ταυτίζεται η προσωπικότητα Με το εξουσιαστικό αξίωμα Δεν δικαιολογεί βεβαίως την ανυπακοή Και την άρνηση του θεσμού και της εξουσίας Αλλά ζεί την ασθένειά Αν το εξουσιάζω Και αυτό λέγει η γραφή Ότι εξουσία στην ουσία Δεν το κατεξουσιάζει Αλλά η ικανότητα της θεραπείας τι λέει ο Χριστός Έδωσε στους μαθητές την εξουσία Δεσμοί λίγοι να Αλλά και θεραπεύει Εξουσία είναι η ικανότητα Ήασής <coughs> Τι είναι εξουσία ένας πολιτικός Να, να έχει την ικανότητα να θεραπεύει τι ανάγκε των πολιτών Τι σημαίνει ποιμένας Η ικανότητα να θεραπεύει τις πνευματικές Αναζητήσεις Των πιστών Αυτό σημαίνει πρωτίστως Προσωπική πορεία του Ιδίου. Έτσι λοιπόν, αν δεν αναπαύεται ο πιστός με τον Χριστό και δεν βρίσκει την ανάπαυση κοντά του είναι σαν να λέει ο σύζυγος τη γυναίκα του. Πάω να βρω μια άλλη γιατί δεν με κανοποιείς εσύ. Έτσι να λέμε στον Θεό. Και πραγματικά πάω να βρω άλλες προοπτικές γιατί δεν βρίσκω ανάπαυση σε ένα θέμα <laughs> η αμαρτία τι είναι? είναι επειδή δεν βρήκαμε την ανάπαυση για αυτό που ζητούσαμε στον Χριστό πάμε κάπου αλλού να τη βρούμε στην ουσία η αμαρτία είναι η άρνηση προσώπου άρνηση σχέσης έτσι λοιπόν ατιμάζω και προσβάλλω τον Χριστό όταν δεν είμαι ικανοποιημένο από αυτόν ο άντρα λοιπόν τι είπαμε, φυλάσσει, φυλάται τη γυναίκα του. Τι κάνει ο, ο πιστό, οφείλει να κρατήσει τον, τον Θεό στο χέρι του, να μην τον χάσει. Αυτό που τον ικανοποιεί, να τον κρατήσει κοντά του τον Θεό, να τον ελκύσει, να μην τον χάσει τον Θεό. Αυτό είναι ρόλος όπως ο ρόλο του. Όπω ο άντρα πρέπει να βρει τον τρόπο, όπω είπαμε, με την τιμή, με το σεβασμό, με την ευγένειά του, με τον τρόπο του, με τη συμπεριφορά του, με το λόγο του, να κρατήσει τη γυναίκα κοντά του, που τον αναπαύει. Πρέπει να βρει και ο πιστό τον τρόπο να κρατήσει τον Χριστό κοντά του που τον αναπαύει. Ο πιστό λοιπόν οφείλει να κρατήσει τον Θεό κοντά του. Αλλά μα φεύγει ο Θεό ποτέ από κοντά μας. μα. Μα σαφώ δεν φεύγει. Και στην αμαρτία μα κοντά μα είναι ο Θεό. Αν λίγο λήψη χαθήκαμε. Πάντα σκύβει ο Θεό κοντά μα για να μα δώσει αυτό που χρειαζόμαστε. Πάντα είναι σκυμένο πάνω μα. Με ενδιαφέρον. Αν χάνουμε όμω τον Θεό. Είναι αίσθηση της δικής μας καταστάσεως, που αυτό που μας δίνει ο Θεός δεν το αισθανόμαστε. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε αίσθηση της παρουσίας Του. Δεν ξέρουμε Τον κρατάμε τον Θεό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, αυτό που είναι το, αυτό που κάνει κενη άδεια κουραστική την πνευματική μας ζωή, είναι η αίσθηση της αποσίας του Θεού. Σαν να μιλούμε για έναν θεό, που δεν σχετίζει καθόλου με μας. Για ένα παραμύθι. Χρειάζεται λοιπόν να βρούμε τον τρόπο ούτως ώστε τα μάτια μας να είναι αποκλειστικά στραμμένα σε αυτόν. Τα μάτια μας, η όρασή μας, η αγωνία μας. Το ενδιαφέρον μα, η επιπόθησή μα είναι στραμμένη στον Θεό. Η έννοια μας, η μέριμνά μας, αυτό που κρύβεται πίσω από όλε μα αναζητήσει, πίσω από όλε τι μα, πίσω από όλε τι αγωνίε μα, πίσω από όλον τον καθημερινό μα αγώνα, πίσω από όλε τι πράξει μα κρύβεται κάτι άλλο. <laughs> Και αυτό οφείλει να κρύβεται. Η αγωνία, το ψάξιμον του Θεού. Τι σημαίνει ψάχνω τον Θεό, Ψάχνω τη σύντροφό μου. Προσέχω τη γυναίκα μου, μια γυναίκα άμα τη προσέξεις και λέει τί πως κουρεύτηκε σήμερα. Αχ χαίρεται, έχασε δύο κιλά, α με πρόσεξε. Τι ωραίο αυτό που φορείς, αχ το καταλάβατε. Μα αυτά ζει, με αυτά νιώθει τιμή. Νιώθει τι προσέχεις, έτσι μπορείτε να τη δουλέψεις. Έτσι λοιπόν και με τον Θεό κάνεις ένα ψάξιμο το Θεό. Προσπαθείς να κολακεύσεις τον Θεό. Προσπαθεί να δείξει ότι τον ψάχνει, ότι τον αναζητείς, ότι είναι η μέρημνά σου. Λίγο να σου δείξει το πιάνει αμέσω. Λίγο ένα μήνυμα σου δίνει και το πιάνει αμέσω. Όχι αυτά τα παραμυθίδα, το όνειρό μου και τέτοια, <χω> αλλά αυτό που αποκαλείται στην καρδιά του ανθρώπου. Αμέσω συλλαμβάνει η ψυχή του ανθρώπου. Και αρχίζει να παίζει παιχνίδι με τον Θεό. Αυτό σημαίνει: Ανοίγω τα μάτια μου προ τον Θεό. Παρακολουθώ κάθε μέρα. Μπορεί να δουλεύω, μπορεί να τρέχω, μπορεί να τα παιδιά μου. Αλλά πίσω στην καρδιά μου υπάρχει ένα χώρο που δεν τον αγγίζει κανεί, είναι το ιερό. Ούτε η γυναίκα μου, ούτε τα παιδιά μου, δεν το επιτρέπω. Είναι ο προσωπικό μου χώρο, είναι το ιερό, είναι το άβατον. Οφείλει ο, ο κάθε να έχει ένα άβατον στην καρδιά του και εκεί παρακολουθεί τη σχέση με τον Θεό. Εκεί τελείται η προσωπική του θεία λειτουργία. Θυσιάζει το θέλημά του, θυσιάζει τα πάντα. Κάνει συμφωνίε με τον Θεό. Παλεύει με τον Θεό. Ανοίγει λογαριασμού με τον Θεό. Και εκεί παίζεται αυτό το δράμα και η τραγωδία προσωπική του ανθρώπου με τον Θεό. Όποιο άνθρωπο δεν έχει τέτοιο ιερό, είναι χαμένο από χέρι. Δεν πάει ο πιο έξυπνος άνθρωπο του κόσμου, ο πιο πλούσιο, ο πιο αγόη ή πιο πιο ηγόησα. Τελείωσε, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι κουφό ο άνθρωπο. Είναι τυφλό ο άνθρωπο. Δεν έχει ζωή μέσα του. Αν δεν μέσα του έναν χώρο που είναι το ιερό, το άβατο. Στο οποίο παίζεται το παιχνίδι τη σχέση μα με τον Θεό. Είναι το ψάξιμο του Θεού. Είναι η ματιά μα που στρέφεται στον Θεό και παρακολουθούμε διαρκώ. Και έχουμε τις αγωνίες μας και λέμε πού είναι ο Θεό. Σήμερα δεν ήρθε, δεν μου είπε, δεν ξέρω, είμαι ζαλισμένος. Είμαι σύγχυς, σύγχυς υπάρχει κόλαση, υπάρχει παράδοση. Τι παιχνίδι παίζει ο Θεός μαζί μας, γιατί τόσο διαβάσανα. Και αρχίζει να μπλέξει μέσα στον άνθρωπο. Και εκεί ανοίγει εσύ να λογαριαζούμε τον Θεό. Αν είσαι έντοιμος θα σου αποκαλυφθεί. Αν είσαι ταπεινό θα σου δοθεί. Έτσι λοιπόν, όπως ο άνδρα Βρίσκει ή μάλλον οφείλει τέλος πάντων να βρίσκει το πώς θα κρατήσει κοντά του την γυναίκα. Είναι φύνη του άντρα πώς θα κρατήσει τη γυναίκα κοντά του. Λοιπόν, χρειάζεται και εμείς να βρούμε τον τρόπο να κρατήσουμε τον Χριστό στην ψυχή μας. Να βρούμε τον τρόπο να θερμανθεί η ψυχή μας για αυτόν. Να βρούμε τον τρόπο να θερμάνει την ψυχή μας. Να τη μαλακώσει. Όλη η ουσία τη πνευματική είναι και έρχεται ο και σου λέει: Κοίταξε, πάτρε μου, πώ να έχω σχέση με τον Θεό, Ποια είναι η πνευματική ζωή, Τι να τρωπεί τώρα, Κάνει 30 μετάνιε, Κάνει το απότιμο, Κάνει το αλάδο, το λαδρό, Δεν έχει νόημα αυτό. Η ιστορία είναι να βρει ο άνθρωπος τον τρόπο να θερμάνει την ψυχή του για τον Θεό και να είναι ενεργό ο Θεό στον άνθρωπο. Και αυτό είναι υπόθεση προσωπική του ανθρώπου. Πόσο κέφι έχει για κάτι τέτοιο, Πόσο α το πούμε. Ζήλοχοι για αυτό το πράγμα. Πώ όρεξη. Δεν του πει κάτι. Μόνο στο ίδιο ο άνθρωπο θα μπει σε φιλότιμο, σε φιλοτιμή αυτή τη αναζήτηση. Δεν μπορεί να τον απειλήσει, δεν μπορεί να το επιβάλλει. Είναι υπόθεση του ανθρώπου να μπει σε αυτή τη εργασία Γι' αυτό βλέπει άλλο έρχεται και φεύγει τούβλο και έρχεται άλλο γίνει άγιο. Τι συμβαίνει. ήδη άνθρωποι είναι. Είναι η διάθεση του ανθρώπου. Και πόσο έτοιμο είσαι να δώσει κάτι για αυτή τη σχέση. Δεν μπορεί να κρατήσει γυναίκα κανεί και ένα δωράκι. Αν είσαι τσιγκούνης την έχασες. Το πρώτο πράγμα που οφείλει να μείνει ο άντρας είναι να μείνει Και το πρώτο πράγμα που προσβάλλει ένα άντρα είναι τσιγκουνιά. Και το δεύτερο είναι κακός τρόπος, η κακή συμπεριφορά, η αγένεια, η αγαρποσύνη, η αδιακρισία. Έτσι λοιπόν, σχέση με τον Θεό δεν μπορούσε με τον Θεό. Ούτε να είσαι αδιάκριτος, αγενής, δηλαδή επαρμένος, αν αυτά. Αν τα το τότε είναι κοντά ο Θεός. Το κριτήριο λοιπόν της επιτυχίας είναι αν μπορούμε να ελκύσουμε το βλέμμα του Κυρίου κοντά μας. Η αορασία του και η απουσία του είναι απόδειξη ότι δεν έχω γάμον. Δεν είναι επιτυχημένος ο γάμος μου μαζί του ή μάλλον ο γάμος μου είναι διαζύγιο. Ποια είναι τα στοιχεία τη αποτυχία αυτού του γάμου, Ποια είναι τα τεκμήρια τη αποτυχία είναι όταν ο ανθρώπο αρχίζει και παραπονιέται και γκρινιάζει. Με ξέχασε ο Θεό. Δεν τον ξέρω τον Θεό. Δεν τον καταλαβαίνω τον Θεό. Τι Θεό είναι αυτό, Πώ ενεργεί. Μου φαίνεται τελείω απόμακρο. Αλλά εγώ είμαι απόμακρο από τον Θεό. Και είμαι απόμακρο γιατί δεν θέλω να ακούω από τη δική μου λογική. Από τη δική μου αντιληπτικότητα. Θέλω να υποτάξω τον Θεό στη λογική μου. Από τη στιγμή όμω που θα υποτάξω τον Θεό στη λογική μου και στα δικά μου δεδομένα, πάβει να είναι Θεός. Είναι δημιούργημά μου. Είναι αντικείμενο. Δεν είναι ο υπαρκτός Θεός, δεν είναι ο αληθινός Θεός. Ο άνθρωπος λοιπόν που δεν έχει το βίωμα της ανάπαυσης κοντά στον Θεό και την διαφύλαξη και το κράτημα αυτής της σχέσης και αυτής της παρουσίας, είναι άγαμος τελικά. Είναι γεροντοκόρος υπαρξιακά. Ο γεροντοκόρος αυτός είναι. Ο γεροντοκόροι αυτή είναι. Υπαρξιακά. Που δεν έχει γάμο μες την καρδιά του. Που είναι ανέραστος. Που είναι τυφλός και κοφό. Που δεν ποτίζεται από την αγάπη του Θεού. Για να φλέγεται από όρεξη για τη ζωή. Να είναι πηγή θερμότητος. Είναι ψύχρα. Ξενέρωτος. Υπαρξιακά δεν λέει τίποτα. και αυτό μπορεί να προσπαθεί να φωνάζει, να επιδεικνύεται, να κατακτά να δημιουργεί και να προσπαθεί να αποδεικνύεται ως επιτυχημένος. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είναι ο ανέσθητος, ο τυφλός και ο κοφός που ψάχνει άλλου είδους συντρόφους στην την ζωή του για να ησυχάσει και να ξεγελαστεί. Θέλετε πάνω σ' αυτό να ρωτήσετε κάτι πάνω σ' αυτά. Λοιπόν, δύο-τρία πραγματάκια τότε ακόμα και να τελειώνουμε. Ένα άλλο στοιχείο που παραλύζεται με το οποίο παραλύζεται η πνευματική ζωή είναι το εμπόριο, ο έμπορος. Ποια είναι τα στοιχεία του εμπόρου, κυρίως ποια είναι. Τι λέει, το πρώτο είναι... Η αποκλειστικότητα της επιδίωξης που λέγεται στόχος, βάζουμε μία στόχευση. Και το δεύτερο, η εμονή η μεθόδευση και ο κόπος να επιτύχω τον στόχο. Έτσι λοιπόν, το πρώτο είναι ο μόχθος που καταβάλει ο άνθρωπος, το πρώτο είναι ο στόχος και το άλλο είναι ο μόχθος για να επιτύχω αυτόν τον στόχο. Έτσι λοιπόν, ξεχνά τα πάντα ο έμπορος και σαν τρελός, σαν μανιακός, αγωνίζεται να επιτύχει τα κέρδη του. Δεν ξέρει τι σημαίνει ξεκούρας. Ξεκχνά τη γυναίκα του, τα παιδιά του, το φαγητό του. Διατροφές βιολογικές δεν υπάρχουν. Το η οι ορατερήστες στο απόγευμα, το βράδυ μετά κάπω ο φαγητό και μετά η παλιδρόμηση. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι ο τρόπος ζωής. Ζει με αυτή την αγωνία, με αυτό το άγχος και το στρέ. Ενασχόληση με πολλά δεν αποφέρει κέρδος. Έχω κάτι συγκεκριμένο και το οργανώνω. Επίσης, ξεκούραστη ζωή δεν υπάρχει. Μισά πράγματα δεν αποδίδουν. Είναι οργανωμένος εκεί. Έμπορος. Έτσι είναι και η πνευματική ζωή. Μισά πράγματα δεν αποδίδουν. Έχεις μια αποκλειστικότητα στόχου που θα μπορούσαμε να την περιγράφαμε με δύο όρους. Την τελειότητα και το να ζεις στην αφάνεια. Η επιδίωξη τη τελειότητα και το να ζεις στην αφάνεια και ο κόπος να το επιτύχει. Γιατί αυτά τα δύο. Τελειότητα σαφώς εννοούμε όχι με την έννοια την ψυχολογική, αλλά την αντολογική. Τελειότητα δηλαδή, η συνάφεια με τον Θεό. Γιατί τέλειος κανείς δεν είναι. Όταν κάνουμε θεαλή λειτουργία και λέμε τα άγια τη Αγγή, λέμε. Για να έρθει κάποιο να κοινωνήσει, τα άγια πρέπει να είναι άγιο. Λέει η ωραία και απαντά ο λαό. Είσαι άγιο, είσαι κύριο. Κανεί δεν είναι άγιο. Ένα είναι. Και επόμενο τι γίνεται. Κανεί δεν είναι άγιο. Ένα είναι ο άγιο. Αλλά μετέχοντα στο κυριακό σώμα, στο σώμα του Χριστού, μετέχω και τη αγιοτητό του και γίνομαι άγιο. Έτσι λοιπόν τέλειος κανεί δεν είναι. Αλλά μετέχοντα στο σώμα του Χριστού γίνεται τέλειο. Και αγωνίζεται να ταυτιστεί με αυτή την τελειότητα, να διαφυλάξει αυτή την τελειότητα. Αλλά πότε εργάζεσαι αυτή την τελειότητα, όταν ζεις την αφάνεια. Δηλαδή, δεν, σπρο, δεν ζεις για την προβολή, δεν ζεις για την φιλοπροτία, δεν ζεις με τη ζαλάδα του κόσμου. Είσαι αφανής για τα δεδομένα του κόσμου κατά την αναζήτησή σου. Αναζητάς κάτι που αγνοεί ο κόσμος. Αυτό σημαίνει αφάνεια. Έχω έναν σωτηρικό στόχο που εκεί είναι το κέντρο τη ζωή μου. Που δεν φαίνεται έξω. Δεν το γνωρίζει ο κόσμο. Αυτό σημαίνει ζω στην αφάνεια. Η ζωή μου είναι στον σωτηρικό χώρο μου. Αφάνεια δεν σημαίνει μια επιτιδευμένη περιθωριοποίηση τη ζωή μα και μια αντικοινωνική συμπεριφορά. Αλλά ζω στην αφάνεια σημαίνει αναγνωρίζω ότι το κέντρο τη ζωή μου δεν είναι στην πλατεία. Δεν είναι στο γραφείο μου, είναι μέσα στην καρδιά μου. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Έτσι λοιπόν όσο ο άνθρωπος σέβεται την καρδιά του και σέβεται αυτόν τον τρόπο ζωή μπορεί να επιτύχει αυτή την τελειότητα. Μόνο σε αυτή την αφάνεια μπορεί να γίνει αυτή η εργασία. Κάτι να ορτήσετε σε αυτό. Πολύ ωραία. Λευτερινή, τα ξέρει. Ο Ηλία κόντεψε να κοιμηθεί προηγουμένω. <συμή> Σε προπόνη σου, προπόνη σου, η ηλία. Τέλο <συμή> πάντων. Θα τα πούμε, έχω και κάτι άλλο. Θα το πούμε την επόμενη Τρίτη, η πρώτη, αν, αν ζούμε. Λοιπόν, κάτι μου είπε στη Σπύρο. Έχει εδώ μία, ένα φυλάδιο. Θα υπάρχουν και έξω. <συμή> Θα μοιράσω έξω ο κύριο Σπύρο για κάποια προσπάθεια που γίνεται για την οικοδόμηση Σπύρο. Κάποιου <συμή> οίκου για αυτιστικά. Πρόσωπα στην Αθήνα έτσι